Δεν τελειώνει σήμερα η νηστεία και ούτε ξαναρχίζει από του Αγίου Σπυρίδωνος. Και το λέω αυτό διότι πολλοί έτσι έχουν φτιάξει τη ζωή τους. Νηστεύουν μέχρι των ισοδίων μετά τρώνε κανονικά και επανέρχονται στην νηστεία είτε από το Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι τα Πάσ, τα Χριστούγεννα είτε από το Αγίου Διονυσίου. Η νηστεία διαρκεί 40 ημέρες και τις 40 αυτές ημέρες οφείλουμε να τις νηστεύουμε έτσι όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Συνεπώς η νηστεία άρχισε από τις 15 και θα τελειώσει στις 24 Δεκεμβρίου. Και αυτή την νηστεία οφείλουμε να την κάνουμε όλοι και όπως είπα προχτές από παρέμβαση κάποιου κυρίου όποιος έχει λόγους υγείας αυτός θα τους επικαλεστεί και θα τα συζητήσει με τον πνευματικό του παράλληλα και με τον γιατρό του. Προχτέ το περασμένο Σάββατο εξηγώντα του στίχους ένα και δύο του δεκάτου εβδόμου κεφαλαίου των παρεμιών του Σολομόντος μιλήσαμε και πάλι για τον φτωχό τον φτωχό τον, πλεονε... τον πλεονεκτούντα φτωχό <κοί> αυτός ο οποίος πλεονεκτεί απέναντι στον Θεό εμείς έχουμε δώσει προτεραιότητα στον πλούσιο τον πλούσιο θαυμάζουμε, τον πλούσιο καμαρώνουμε, τον πλούσιο ζηλεύουμε. Τον πλούσιο θέλουμε πολλές φορές να μιμηθούμε. Θέλουμε και εμείς να έχουμε τα αγαθά του πλουσίου. Όμως ο Κύριος μας δίδαξε και μας διδάσκει ότι ο πλεονεκτή, ο υπερέχει του πλουσίου απέναντι στον Θεών. Ο πτωχός ζει τον Θεό και ο Θεός ζει κοντά τον φτωχό. Ο είναι ο άνθρωπος της Βασιλείας του Θεού, ενώ ο πλούσιος δεν χωράει στη Βασιλεία του Θεού. Η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών για τον Πλούσιο είναι πολύ μικρή και πολύ στενή. Όσο μπορεί να περάσει η καμήλα μέσα από το τρύπημα της καρφίτσας, λέει ο Κύριος, τόσο και ακόμα με, με, χειρότερα δεν μπορεί να περάσει ο πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού». και αυτό μας το έδειξε ο Κύριος εδώ που ήρθε στον κόσμο αυτόν όταν παρουσιάστηκε μεταξύ μας ως ο πλέον φτωχός από τους ανθρώπους τέτοιος φτωχός δεν ξαναπέρασε ποτέ από τον κόσμο και ούτε πρόκειται να περάσει ποτέ φτωχός που γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Το χος, ο οποίος δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει και όταν ακούτε τον Κύριο να μιλάει έτσι σημαίνει ότι αυτό ήταν η απόλυτος και καθαρή αλήθεια δεν ήταν δηλαδή υπερβολικό ή τρόπος του λέγιν που λέμε πολλές φορές εμείς αυτό που είπε ότι οι αλλόπαικες φωλεού έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει αυτό ήταν η απόλυτος αλήθεια ο Κύριος τόσο πτωχός ενώ ο κατουσίανος Θεός ήταν ο πλουσιότερος όλων εν τούτης εκτώχευσε διημάς εκουσίως όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος ή να ημίσθη εκείνου πτωχία πλουτίσομαι. Έγινε φτωχό γιατί ο φτωχό είναι ανώτερος του πλουσίου. Έγινε φτωχός για να μας διδάξει την πτωχία. Έγινε φτωχός για να μας κάνει να επιθυμούμε τη φτώχεια. Διότι εμείς τόσα χρόνια πέρασαν από τη γέννησή του... 2.009 χρόνια και όμως συνεχίζουμε να λέμε και να μιλάμε για πλούτο και για λεφτά και να γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε. Ο Κύριος μας μίλησε και μας μιλάει για τη φτώχεια, την οποία φτώχεια αν είμαστε σωστοί χριστιανοί θα έπρεπε να την επιζητούμε και να την επιδιώκουμε και να την ποθούμε διότι αυτή η φτώχεια είναι εκείνη που θα μας βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο δεν είναι εκείνος ο οποίος θερείται. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Ο εκ των πραγμάτων ομιλεί με τον Κύριο και ο Κύριος απλά τον, του δίνει εκείνο που του χρειάζεται. Ο δεν είναι εκείνος που πεινάει και εκείνος που δεν έχει. Ο έχει τον Χριστόν και όταν έχει τον Χριστόν δεν σου λείπει τίποτα. Ο είναι εκείνος ο οποίος έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον πλούσιο Ο φτωχός είναι ελεύθερος, ενώ ο πλούσιος είναι δούλος. Είναι... Ο πτωχός δεν έχει και επομένως αφού δεν έχει, τίποτα δεν τον δεσμεύει. Ο πλούσιος έχει, είναι ο κατέχων. αυτό που λένε σήμερα οι έχοντες και οι κατέχοντες. Έχει και κατέχει, αλλά δυστυχώς για αυτόν και κατέχεται. Είναι και κατεχόμενος από τον πλούτο του, από τα λεφτά του, από τα, υποκίνη, από τα, από τα υποζυγιά του, από τα ακινητά του. Ο πλούσιος έχει, αλλά είναι και δούλος και υπηρέτης, των ακινήτων του και των περιουσιακών του στοιχείων, χωρίς να το καταλαβαίνει. Ζει και ανασένει με το μυαλό στα υπάρχοντά του. Έχει κι άλλο ένα μειονέκτημα ο πλούσιος έναντι του φτωχού. Ο φτωχός ελπίζει στον Θεόν. Ο φτωχός κοιτάει στον ουρανό και ζητάει από τον Θεόν ενώ ο πλούσιος ελπίζει στο πορτοφόλι του όμως όποιος ελπίζει στα υγικά πράγματα θα απογοητευτεί και μάλιστα αυτό θα γίνει με πάταγο η απογοήτευση θα έρθει και θα σημάνει για αυτόν την οριστική του διάλυση την οριστική του συντριβή διότι Αυτά παθαίνει εκείνος ο οποίος ειδωλοποιεί τα άψυχα και τα μικρά και τα ασήματα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγαπητοί μου, μας είπε ο Κύριος ότι προτιμότερο είναι να τρως ψωμί, μόνο ψωμί και η καρδιά σου να ευχαριστεί τον Θεόν, παρά να έχεις να τρως όλα τα υλικά αγαθά του κόσμου αλλά ουσιαστικά μέσα από το σπίτι σου να λείπει ο Θεός Επίσης εκείνο το οποίο τονίσαμε για τον αθώο πτωχό είναι ότι ο μεν πλούσιος είναι ο κακός. Ο πτωχός όμως σε γενική βάση είναι ο καλός. Είναι ο Λάζαρος ο οποίος θα σωθεί. Είναι ο Λάζαρος που θα πάει στη Βασιλεία του Θεού. Ο είναι εκείνος ο οποίος όπως είπα προηγμένως Εκ των πραγμάτων ζει με το όνομα του Θεού στα χείλη του. Αν τον ρωτήσεις τι θα φας το βράδυ δεν θα σου πει τίποτα συγκεκριμένο γιατί δεν έχει. Θα σου πει έχει ο Θεός. Αν του πεις τι θα φας αύριο θα σου πει έχει ο Θεός. Ό,τι δώσει ο Θεός ό,τι στείλει ο Θεός. Πράγμα που από τα χείλη του πλουσίου λείπει. Ο πλούσιος δεν θα σκεφτεί καν το Θεό Ο πλούσιος άμα τον ρωτήσει Τι θα φας αύριο Θα γελάσει ηρωνικά Εμένα ρωτάς θα σου πει Εμένα που τα αμπάρια μου είναι γεμάτα; Εμένα που οι τσέπε μου είναι γιωμάτες. Εμένα που εγώ κουμαντάρω Τον κόσμο ολόκληρο με τα λεφτά μου Εμένα ρωτάς τι θα φάω αύριο Ό,τι θέλω μπορώ να φάω αύριο Αυτή είναι η δυστυχία του πλούσιου ότι έφυγε πλέον από τον Θεό Νομίζει ότι είναι αυτάρκης Επειδή έχει πολλά υλικά πράγματα Αλλά αυτή η αυτάρκεια δεν του αρκεί Αυτή η αυτάρκεια δεν φτάνει Διότι όσα κι αν έχεις είναι μηδέν Δεν έχεις τίποτα Αφού ουσιαστικά σου λείπει ο Κύριος Αυτά σε γενικές γραμμές είπαμε προχτές αδελφοί μου το περασμένο Σάββατο και σήμερα θα προχωρήσουμε στους επόμενους δύο στίχους τον 3 και των 4 του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος Και πριν αρχίσω να διαβάζω θα με ρωτήσετε ίσως γιατί παπούλι να υπάρχουν φτωχοί, γιατί να είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα είπες, γιατί ο Θεός να αρέσκεται στη φτώχεια των ανθρώπων, γιατί ο Θεός να θέλει φτωχούς τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι να είναι καλύτερα να είναι φτωχοί παρά να είναι πλούσιοι. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να τους έχει όλους τους ανθρώπους πλουσίους. Ασφαλώς και θα μπορούσε. Για τον Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να κάνει έτσι τα πράγματα ούτως ώστε σήμερα να μην υπάρχει δυστυχία, να μην υπάρχει πείνα. Να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, ειδικά κάτω εκεί στην Αφρική, σαν τις μήγες. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να κάνει τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αυτάρκης και να μην έχουν ανάγκη φαγητού, ανάγκη ρούχου. Ασφαλώς επαναλαμβάνω και μπορούσε να το κάνει ο Θεός. Αλλά τότε οι άνθρωποι, αδερφοί μου, κανεί δεν θα ήταν Άγιος. Κανείς δεν θα ήταν κοντά στο Θεό. Κανείς δεν θα είχε σχέση με το Θεό. Τότε αν όλοι είχαμε, τότε όλοι θα είμαστε οι ληστές. Όλοι θα είμαστε δούλοι του πορτοφολιού μας, δούλοι των χρημάτων μας, δούλοι των ακινήτων μας. Εάν όλοι είχαμε, τότε κανείς δεν θα ήλπιζε στη Βασιλεία του Θεού. Εάν όλοι είχαμε, τότε ο παράδεισος θα ήταν ακόμα Χριστός, Διότι, όπως είπα προηγμένως, η φτώχεια είναι η ευλογημένη εκείνη χάρις του Θεού, η οποία ξεκλειδώνει τη Βασιλεία των Ουρανών. Η φτώχεια είναι εκείνο το προνόμιο που δίνει ο Κύριος για να μπορείς εύκολα άνευ υλικών φορτίων να περνάς στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά η φτώχεια έχει και κάποιο άλλο πλεονέκτημα. Είναι η δοκιμασία αδελφοί μου η φτώχεια είναι δοκιμασία και όταν λέω δοκιμασία εννοώ είπαμε ότι ο Κύριος μπορεί να σου δώσει αν θέλει αλλά προτιμάει να είσαι φτωχό για να δοκιμάζεσαι για να βλέπει ο Κύριος κατά πόσον τον εμπιστεύεσαι κατά πόσον προστρέχησε αυτόν ο Κύριος επιτρέπει τη φτώχεια για να ειδεί κατά πόσον θα απογοητευτείς κατά πόσον θα νομίσεις ότι ήρθε η συντέλεια Ο Κύριος επιτρέπει τη φτώχεια για να ειδεί πόσον θα είσαι κοντά Του για να ειδεί πόσον θα υψώνεις τα χέρια σου σε Αυτόν για να ειδεί πόσον θα ζητάς από αυτόν και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο επόμενος στίχος φέρνει μια εικόνα διαβάζω ο δοκιμάζεται εν καμίνο άργυρος και χρυσός ούτως εκλεκτέ καρδίε παρακυρίο. Εύκολος είναι αυτός ο στίχος. Στοιχειοδός, να ξέρουμε, λίγη απλή καθαρεύουσα, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ο στίχος αυτός. Το βλέπεις το χρυσό. Αυτό το χρυσό που λαχταράει η καρδιά σας, ειδικά εσάς των γυναικών. Το βλέπεις το χρυσό, αυτό που κάθεται εκεί και προκαλεί στις βιτρίνες των χρυσοχοίων των κοσμηματοπολίων τι είναι αυτός ο χρυσός πέτρα είναι πέτρα είναι εάν με ρωτήσεις τι είναι από τη γη βγαίνει κάτω από τη γη πέτρα είναι ο χρυσός αλλά βλέπεις ότι εκεί δεν σου έχουν μια χρυσή πέτρα μέσα στο χρυσοχοείο, στο κοσμηματοπολείο σου έχουν χρυσού σταυρούς σου έχουν χρυσά βραχιόλια σου έχουν χρυσά περιδέραια σου έχουν χρυσά σκουλαρίκια τέτοια έχουνε γιατί Γιατί είναι υπό αυτή τη μορφή το χρυσό μέσα στο χρυσοχοείο. Για να καταλάβεις κάτι. Ότι αυτό εκεί δεν βρέθηκε έτσι τυχαία. Επήραν την πέτρα και παρακαλώ, παρακαλώ. Τη βάλανε σε θερμοκρασία. Είδε εσύ βάζει την κατσαρόλα στο μάτι επάνω ε, και σε λίγο αρχίζει και χωχλάζει το νερό. Και πόσο νομίζει είναι η θερμοκρασία του ματιού εκεί που έβαλε στην κατσαρόλα, ρώταγα προχτέ ένα φίλο μου ηλεκτρολόγο, πώ η θερμοκρασία του λέω να είναι εκεί πέρα. Α, μου λέει να είναι 80 βαθμοί, να είναι 90 βαθμοί, άτε 100 το πολύ, δεν έχει παραπάνω. Και 100 μου λέει συνήθω βάζουμε όταν είναι η χύτρα. Η χύτρα, είδατε αυτά που σφραγίζουν, τα δοχεία, αυτά που σφραγίζουν επάνω, εκεί μόνο μπορεί να φτάσει 100 βαθμούς η θερμοκρασία. Ε, λοιπόν, το χρυσό που νομίζει το βάζουν, σε τι θερμοκρασία. Η χύτρα βράζει στου 100 βαθμού. Το χρυσό που βράζει, που βράζει, ξέρει που βράζει. Στου 2.000 βαθμού, στου 2.500 βαθμού, στους 3.000 βαθμού. Εκεί που τη φωτιά πρέπει να τη βλέπεις από απόσταση για να μην σε κάψει. Εκεί δεν τολμάς να πλησιάσεις, όχι κοντά κοντά, ούτε στα 4 μέτρα, ούτε στα 5 μέτρα, ούτε στα 6 μέτρα, ούτε στα 10 μέτρα. Ποιο πίσω ακόμα διότι η φωτιά σε ζεματάει εκεί μπαίνει ο Χριστός, εκεί μπαίνει η πέτρα όπως τη βγάζουν από το χώμα και εκεί φαίνεται παρακαλώ και η αξία του Χριστού. εάν δεν είναι χρυσό, εάν είναι τίποτα τσίγκινο που δείχνει σαν χρυσό όπως είναι παράδειγμα ο Μπρούτζος άμα πάρεις τον μπρούτζο και τον γυαλίσεις επάνω νομίζω ότι βλέπεις χρυσάφι είναι αλλά τι είναι ψεύτικο είναι άμα το βάλεις στη θερμοκρασία αυτό στους 200 βαθμούς πάει έλειος εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει όσο δυναμώνει ο χρυσοχός δυναμώνει τη φωτιά τόσο αναδεικνύεται και η αξία του χρυσού όσο αντέχει η πέτρα του χρυσού μέσα στο καμίνι τόσο φαίνεται και πόση αξία έχει αυτό το χρυσάφι. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί βλέπετε εδώ ο Κύριος. Για να μας δώσει να καταλάβουμε τι. <κοί> Ότι και η φτώχεια αλλά και γενικώ οι τοκιμασίες τις οποίες περνάνε οι εκλεκτοί του Θεού εκλεκτέ καρδίε είδες τι λέει ούτως εκλεκτέ καρδίε παρά Όπω όπως δοκιμάζεται λοιπόν το χρυσάφι μέσα στο καμίνι έτσι ο Κύριος δοκιμάζει και τις εκλεκτές καρδιές τις δοκιμάζει για να, φανούει, να φανεί η αξία τους τις δοκιμάζει για να φανεί το καθαρό χρυσάφι της δοκιμάζει τις καρδιές για να φανεί το πόσο αγάπησαν τον Θεόν. Της δοκιμάζει ο Θεός τις Άγιες και εκλεκτές καρδίες. Έχετε πάει σε Εσπερνούς, πηγαίνετε στους Εσπερνούς, στην Εκκλησία, πηγαίνετε Εσπερνούς. Είδατε τι λέει παραμονή όταν γιορτάζουμε κάνα μεγάλο Άγιο, όπως προχτές γιορτάζαμε το Χρυσόστομο. Είδατε στις 13 μεγάλους Άγιους της Εκκλησίας, Είδατε τι λέει από ως χρυσόν εχονευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς. Βλέπεις. Του Αγίους ο Θεός τους δοκίμασε σαν το χρυσάφι μέσα στο χωνευτήρι, μέσα στο καμίνι δηλαδή. Και τι λέει παρακάτω. Και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Γιατί έγινε Άγιος δεν έκανε τίποτα. Γιατί έγινε Άγιος ο Άγιος Γεώργιος. Δεν έκανε τίποτα. Γιατί έγινε Άγιος εδώ ο Προστάτης ο Άγιος Διονύσιος Ψαροπαγίτης. Δεν έκανε τίποτα. Τι έκανε. Ένα μόνο έκανε. Αγάπησε τον Κύριο. Και πάνω από τον Χριστό δεν έβαλε τίποτα. Αυτό έκανε. Ο Άγιος δεν είναι τίποτα... Κάνα φανταστικό πράγμα που νομίζεις εσύ Ο Άγιος είναι εκείνος που αγαπά τον Θεό Εξ της ψυχής και εξ όλης της Και εξ της καρδίας και εξ όλης Έτσι δεν είπε Αύτιες τι λέει ο Κύριος είναι η πρώτη εντολή Άκουε Ισραήλ Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου <Λε> Να το Όποιος αγαπά τον Θεό είναι Άγιος εμείς για να μην είμαστε άγιοι σημαίνει ότι δεν πάνε να εσύ ότι θέλεις ότι τον Θεό δεν τον αγαπήσαμε ποτέ. Μπορεί να λες μεγάλες κουβέντες. Ναι, ναι, εντάξει. Τον Θεό ξέρεις ποιος τον αγάπησε. Ο Άγιος Γεώργιος που του δίνανε να γίνει αυτοκράτορας, να γίνει αυτοκράτορας. Του έδιναν λεφτά με τη σέσουλα του έδιναν χρυσάφι με τη Σέσουλα του τα δίνε όλα τα δίναν όλα ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός τότε στην εποχή του Αγίου Γεωργίου του πρότειναν να γίνει ξέρετε τι του πρότειναν αυτοκράτορας να γίνει αρκεί να αρνηθεί το Χριστό εδώ είναι η αγάπη προς τον Θεό όχι και τα λεφτάκια μου και αγαπάω και τον Θεό όχι και ο πλούτος μου και αγαπάω και τον Θεό τα δίνω όλα και μένω με την αγάπη του Θεού αυτός είναι ο Άγιος αυτός ο οποίος αγαπάει τον Θεό και δεν τον αλλάζει με τίποτα να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είστε μάνε μανάδες. Αν όχι όλε οι περισσότερε Και εσείς πατεράδες. Παιδιά είχατε και είχατε και μωρά παιδιά, υποθέτω. Τα παιδιά σας, μέχρι να γίνουν μεγάλη, ήταν μωρά παιδιά. <χω> Προχτές με πήρε ένας πατέρας, πνευματικό μου παιδί, και έκλαιγε γοερά για το παιδί του ξαφνικά αρρώστησε πια να του πεθάνει τα αγαπάς τα παιδιά σου πως δεν μην τα αγαπά, είναι δυνατόν έτσι πάρα πολύ όσο περισσότερο τα αγαπάς τόσο καλύτερη μάνα είσαι είναι έτσι ή κάνω λάθος. Δεν μιλάτε. δεν μιλάτε Δεν μιλάλε, δεν είπα αυτό. Δεν δεν το ψάχνω εκεί, άστο εκείνο. Όσο περισσότερο το αγαπάς τόσο καλύτερη μάνα είσαι. Κάνω λάθο, δεν μιλάτε. Όχι. Έτσι. Κανολάθος; λάθο, κάνω λάθο Όχι. Όχι. Όχι. Δεν κάνω λάθο. Για το παιδί σου πεθαίνεις πεθαίνει. όταν άκουσε μια μάνα ότι έχει το παιδί της καρκίνο, λέει Θεέ μου σε μένα όχι στο παιδί μου σε μένα επροχτές συγκεκριμένα ε, βρήκα μια τέτοια μανούλα και σε ρωτώ το παιδί σου το αγαπάς και είσαι έτοιμη να πεθάνεις για αυτό Τον θεόν, για τον Θεόν είσαι έτοιμη να πεθάνεις Γιατί όχι; Τι είπε ο Κύριος; Θα με αγαπήσετε, λέει, ζητώ να με αγαπάτε περισσότερο και από τον πατέρα σας και από τη μάνα σας περισσότερο και από τα παιδιά σας περισσότερο και από τα εγγόνια σας περισσότερο από τους συγγενείς σας περισσότερο από όλους. Ο φίλον πατέρα ή μητέρα υπέρεμε, ούχι άξιος Βλέπεις λοιπόν εκεί είναι ο παρονομαστής εκεί είναι η ουσιώδης διαφορά του φτωχού από τον πλούσιο ο φτωχός θέλει δεν θέλει θα σηκώσει τα χέρια στον Θεό και θα πέσει να τον παρακαλέσει να του στείλει τον εμπιστεύεται πλέον τον Θεό θέλει δεν θέλει αν δεν είναι και λίγο ζεστός τον αγαπάει τον Θεό ο πλούσιος ούτε Τον εμπιστεύεται ούτε και πρόκειται ποτέ να Τον αγαπήσει και μάλιστα να Τον αγαπήσει όπω θέλει ο Θεός το χρυσάφι στο καμίνι και ο Κύριος για να δοκιμάσει την αγάπη Σου στο καμίνι στο καμίνι των πειρασμών στο καμίνι της ταλεπορίας, στο καμίνι της δοκιμασίας Στη φτώχεια, στη δυστυχία, στη ταλαιπωρία, στον διωγμό. Έρχεται η εποχή. Ποια εποχή. Του αντιχρίστου. Μπράβο. Έρχεται η εποχή του αντιχρίστου. Έρχεται η εποχή που θα πρέπει να πεις αποκόπτομε από όλα τα υλικά πράγματα προκειμένου να μείνω κοντά στον Θεόν έρχεται η εποχή κατά την οποία θα πρέπει να πεις Κύριε θα πεινάσω αλλά εσένα δεν θα σε εγκαταλείψω έρχεται η εποχή που θα πρέπει να πεις καμία σχέση με τον Βελίαρ με τον Διάβολο η μόνη μου αγάπη είναι ο Κύριος έρχεται η εποχή που θα πρέπει να πεις Ούτε παιδιά έχω, ούτε γυναίκα έχω, ούτε άντρα έχω, κανένα δεν έχω. Τώρα πλέον έχω μόνο τον Κύριο. Έρχεται η εποχή που θα πρέπει να πεις ότι «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών, σύι ο Θεός οποιον θαυμάσια». Έρχεται η εποχή που θα πρέπει να αποβάλεις από πάνω σου την οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε υλικά πράγματα και να κοιτάξεις μόνον τον αληθινό Θεό και να εμπιστευτεί τη ζωή σου σε Αυτόν. Και τότε θα πάρει αξία αυτό που λες πιστεύω εις ένα Θεόν. Τι σημαίνει πιστεύω εις ένα Θεόν έτσι, έτσι. Τι νομίζω ότι είναι η πίστη έτσι μια θεωρία που την είπε και τελείωσε και νομίζει ότι ο Θεός σε πίστεψε τώρα που το πες τίποτα δεν πίστεψε ο Θεός ο Κύριος την πίστη δεν τη βλέπει στα λόγια ο Κύριος την πίστη τη βλέπει στα έργα εκεί κοιτάει αν τον πιστεύουμε πραγματικά διότι η πίστης είναι έργα περισσότερο παρά λόγια Εκεί στην πίστη θα δείξει, εκεί τα έργα μάλλον θα δείξει την πίστη, έτσι λέει ο Ιάκωβος Ο Ιάκωβος διαβάζει την αγία γραφή, διαβάζει την καθολική επιστολή, τι λέει, δείξον μη, τι λέει, δείξον μη, δείξον μη, δείξον μη, δείξον μη" την πίστη. πίστη σου από τον έργο σου. Δείξον <Και> μη, έτσι λέει ο Κύριος δείξε μου την πίστη σου, όχι με λόγια, με τα έργα σου. Εκεί θα δω. Αν πιστεύεις και πόσον πιστεύεις, εκεί θα δω αν είσαι όντω ο πιστός του Θεού που θες να κοκορεύεσαι και που έτσι θες να παρουσιάζεσαι. Εκεί όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή που θα πρέπει να πεις μέχρι εδώ ήταν τα λεφτά μου, μέχρι εδώ ήταν η εξάρτησή μου από το κράτος, το άθιμο, το βρωμερό, το άθεο κράτος που πλέον υποδουλώθηκε στον Αντίχριστο. Δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Αυτά που είπαν οι Άγιοι. Ποιος είπαμε είναι ο Άγιος, αυτός που αγάπησε τον Θεό. Και που είπε, Κύριε, σε όλου τους Αγίους, σε όλους τους Αγίους, πάρτε μάρτυρες, πόσους άγιου έχουμε, πόσους μάρτυρες έχουμε, πάρε έναν Άγιο μάρτυρα, Ξέρετε τι του δίνανε, Χρυσάφι του δίνανε. Αλλάζει την πίστη σου, Όχι, δεν αλλάζω την πίστη. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδρέο. ο Ιδρύος, που λέει εδώ πούλη. Αλλάζει, Όχι, δεν αλλάζω. Τελείωσε. Μα θα σου δώσουμε λεφτά, θα σου λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα. Θα φτιάξουμε πολυκατοικίε, θα σου πάρουμε αυτοκίνητα, θα σου πάρουμε καράβια. Δεν θέλω. Δεν τα θέλω. Δεν θέλω. Εφέτο που πήγαμε, αδελφοί μου που πήγαμε κάτω εκεί στους Αγίους Τόπους το καλοκαίρι. Δεν ξέρω να σας το είπα την προηγούμενη ομιλία μας. Είδαμε τα παπούτσια του Αγίου Γεωργίου. Το Αγίου Γεωργίου, γιατί εκεί κάτω μαρτύρισε ο Άγιος Γεώργιος. Εκεί στην Αλεσάνδρια, στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, κοντά. αρνήθηκε τα πάντα και μέσα στα μαρτύρια που του κάνανε ήταν και τα παπούτσια που του φορέσανε. Παπούτσια με καρφιά για να τα φορέσει έπρεπε να του τα καρφώσουν στα πόδια. Του τα καρφώσανε τα παπούτσια στα πόδια και τον βάλανε να τρέχει. Και άλλα και άλλα και άλλα μαρτύρια. Και αυτό όχι μόνο ο Άγιος Γεώργιος, ο κάθε Άγιος. Γιατί όπως σας είπα για να μπει κάποιος στον Παράδεισο δοκιμάστηκε, δεν πήκε έτσι. Εμείς πώς θέλουμε να πάμε με τα τσαρούχια στον Παράδεισο, δεν γίνεται αδελφοί Στον Παράδεισο μπαίνουν εκείνοι που δίνουν το αίμα του για τον Χριστό. Και το αίμα του για τον Χριστό το έδωσαν και οι Άγιοι Μάρτυρες αλλά και οι Ασκητές. Οι ασκητές οι οποίοι μάτωσαν με τη θελησή τους πείνασαν με τη θελησή τους αγωνίστηκαν με τη θελησή τους Αυτό που έκανε ο μάρτυρας χωρίς τη θελησή του που τον έσερναν και το έκαναν τα μύρια όσα ο ασκητής τα έκανε από μόνος του πίνασε από μόνος του, δίψασε από μόνος του ξάπλωσε χάμου για να μην ευχαριστηθεί το στρώμα έμεινε άυπνος συνέχεια γονάτιζε τα γονατά του τρίβανε και τρυπούσανε αλλά αυτός δεν σηκωνόταν από την προσευχή πείνασε δίψασε αυτή είναι η Άγιη και εδώ ισχύει εκείνο που λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας οι Άγιοι Πατέρες για να πάρεις πνεύμα Άγιο πρέπει να δώσεις αίμα και παίρνει Άγιο πνεύμα εκείνος που θα μπει στον Παράδεισο αλλά για να μπει στον Παράδεισο πρέπει να δώσεις αίμα Δοκιμασία λοιπόν ο Κύριος δοκιμάζει δοκιμάζει τις εκλεκτές καρδιές για να είδη αξίζουν είναι χρυσός και τους θρημόχνει ο Κύριος τις εκλεκτές καρδιές στους χίλιους και στους δύο χιλιάδες και στους τρεις χιλιάδες βαθμούς θερμοκρασία εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσουν από μακριά εκεί βρίσκεται η αγιότητα όσο ο Κύριος δυναμώνει τη φωτιά της δοκιμασίας και όσο αυτοί απολαμβάνουν τις δοκιμασίες του Θεού <χω> είμαστε οι καλοί έτσι εσείς νομίζετε είμαστε οι καλοί χριστιανοί γιατί επειδή ήρθατε εδώ πέρα μια ώρα ή επειδή αύριο θα πάτε στην εκκλησία μια ώρα ή επειδή κάνεις την ημέρα κάθε μέρα προσευχή μισή ώρα ή ένα τέταρτο ή δέκα λεπτά δεν ξέρω πόσο κάνεις «Γι αυτό είσαι ο του Θεού» Πολύ μεγάλο λάθος αδελφοί Ο Κύριος όταν τον ρώτησε ο Νεανίσκος «Κύριε τι πρέπει να κάνω για να σωθώ» δεν του είπε κανέ προσευχή, δεν του είπε έτσι. Του είπε κάτι άλλο «Αγαπήσεις κύριο τον Θεόν σου» άμα τον αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου που είπαμε προηγμένως και εξ όλης καρδιάς σου και εξ όλης της, της σου τότε ξέρεις τι γίνεται δεν ξέρεις Α σου πω τι γίνεται θα σου το πω με παράδειγμα το αγαπάς το παιδί σου είπαμε το αγαπάς πολύ δεν θες συνέχεια να το έχεις αναπέναντι σου και να μιλάτε και να κουβεντιάζεις και να λε και να σου λέει και να δεν θέλεις δεν θες να το δεις κάθε μέρα σπίτι σου δεν θέλεις θες να σου κλείνει την πόρτα πίσω και να ξαφανίζετε; ε αυτό θέλει και ο Κύριος Συνάνε, συνέχεια να είναι μαζί σου και συνάσαι μαζί του αν αυτό δεν το θέλεις και δεν το αντέχεις τότε δεν έχει σχέση με τον Χριστό γιατί αν το ψάξουμε τώρα θα ανοίξουμε μεγάλο θέμα αν τον θες τον Χριστό δίπλα σου ανοίγουμε μεγάλο θέμα τώρα Ναι θα μου πεις αλλά θα σε διαψέψω και έτσι πάλι θα αρχίσουμε την κρίνια εδώ μέσα Πάλι θα αρχίσουμε την κρίνια <κυκλή> Τον Θεό τον θέλεις όταν βλέπεις τηλεόραση τον θέλεις <κυκλή> να είναι δίπλα σου Την ώρα που βλέπεις την τηλεόραση θες δεν θέλεις Γιατί ξέρει ότι ο Θεός δεν συμφωνεί με την τηλεόραση το Θεό τον θέλεις όταν βάφεσαι, όταν στολίζεσαι, θέλει να είναι δίπλα σου να σε βλέπει. Σίγουρα δεν τον θέλεις. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν τον θέλεις. Γιατί ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι αμάρτημα. Και ξέρεις ότι ο Θεός δεν συμφωνεί με αυτό που κάνεις. Βλέπεις λοιπόν, αγάπη και πίστη στον Θεόν και αφοσίωση των Θεών σημαίνουν τόσα πράγματα που εμείς δυστυχώς δεν τα έχουμε και δεν τα προσφέρουμε στον Θεό να τι σημαίνει δοκιμασία δοκιμασία σημαίνει να αντέχεις σε αυτά που επιτρέπει ο Θεός και να του πεις Κύριε από κοντά σου δεν φεύγω με τίποτα δεν σε εγκαταλείπω δεν φεύγω από δίπλα σου ποτέ ποτέ έτσι είπε κάποτε ο πατήρ Πορφύριος ο πατήρ Πορφύριος η Άγια εκείνη η ψυχούλα, η οποία έφυγε από τον κόσμο αυτόν το 1990-91 δεν θυμάμαι πότε κάποτε τον ρώτησαν λέει γέροντα όταν θα φύγεις λέει και θα πας στον παράδεισο επάνω, πάνω που θα σε καλέσει ο κύριος λέει τι θα του πεις λέει παιδιά μου λέει ξέρω ότι είμαι ανάξιος λέει του Παραδείσου είμαι ανάξιος ούτε να σκέφτομαι το Παραδείσο δεν μου επιτρέπεται αλλά όταν λέει ο Κύριος θα μ' αρπάξει από ταυτί να με διώξει θα του πω Χριστέ σπάσε με στο ξύλο αλλά από κοντά σου μη με διώξεις Χριστέ δώσμε μου ένα χέρι ξύλο από κοντά σου με διώξει. δεν μπορώ να αντέξω τη ζωή μου χωρί εσένα Δύρε με, βάρε με, με, σε μια γωνιά του Παραδείσου αλλά μέσα κοντά σου να σε βλέπω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ. Και ποιος το έλεγε, έτσι, εκείνος που από μικρό παιδί είχε προορατικά χαρίσματα κλπ. Και τώρα για να δούμε ποιος είναι Ποια είναι η εκλεκτή καρδιά Μας το λέει ο επόμενος στίχος Γιατί τώρα Ίσως νομίζουμε εμείς οι περισσότεροι Ότι εμείς είμαστε Οι εκλεκτές καρδιές στο Θεό Έτσι δεν νομίζεις Νομίζεις ότι και εσύ είσαι μεταξύ των εκλεκτών του Θεού Νομίζεις και εσύ Ότι είσαι μεταξύ των αγαπημένων του Θεού Για να δούμε λοιπόν τι λέει παρακάτω Σου δίνει ο Κύριος ένα ζύγι ένα ζύγι για να δει αν είσαι ο αγαπημένος του Θεού και με αυτό θα ζυγιστείς μόνος σου μόνος σου θα ζυγιστείς μόνος σου θα ζυγιστείς θα πάρεις τη ζυγαριά πως είναι αυτή η ζυγαριά Ήδη υπάρχουν κάτι ζυγαριές παλές, παλές που ανέβαινε σε πάνω σου δείχνε πόσα κυλά είσαι και να προσπαθούσε να τα κρύψει δεν κινότανε. Ο δείκτης ήταν εκεί πέρα που ήταν, Στα 80, στα 90, στα 100. Εκεί ήταν πάει τελείωσε. Δεν πάει να εσύ να κόψεις. Το βάρος σου μετράει. Λέει από μόνο του τι είσαι. Έ λοιπόν και εδώ ο κύριος δίνει ζύγη. Διαβάζω. Ο κακός λέει η κακιά καρδιά Υπακούει γλώσσε παρανόμων. Ενώ παρακάτω λέει ο δίκαιο που προσέχει, χίλες οι ψευδέσει. Έχει Έχεις, λοιπόν δύο κριτήρια. Εάν είσαι κακός που θα φανεί. Στο πούτε τεντώνεις το αυτάκι σου. Τι σου αρέσει να ακούς. Σου αρέσει να ακούς... χίλι παρανόμων. Σου αρέσει να ακούς... ανθρώπους εκτός εκκλησίας. Με εκείνου ταιριάζει, Εκείνους, εκείνους θέλει παρέα σου. Εκείνες τις συζητήσεις προτιμάς. Εκείνες που είναι κοσμικές αλότριες προς το, προς το πνεύμα της Εκκλησίας εκείνες τις συζητήσεις θέλει. εκείνες τις συζητήσεις δείχνουν και το ποιό σου εκείνες τις συζητήσεις δείχνουν το αν είσαι καλός ή κακός εκείνη η συζήτηση που σου αρέσει με τον κοσμικό με την κοσμικιά να πανακάτσεις να λέτε ένα σωρό αρλούμπες, ένα σωρό βλακίες, ένα σωρό ηλίθια πράγματα και μόνο για τον Χριστό να μην συζητάτε εκείνο δείχνει το ποιόν σου. Εκείνο δείχνει τι είσαι. Ορίστε. Κακός, ο κακός άνθρωπος υπακούει γλώσσες παρανόμων. Υπακούει μάλιστα, ξέρετε τι σημαίνει υπακούει. Δεν κάνει υπακόη μόνο. Υπακούει σημαίνει ακούει με πολύ ενδιαφέρον. Με πολύ ενδιαφέρον. Τώρα που θα φύγει, εδώ θα πας στην τηλεόραση, έτσι δεν είναι. Βιάζεσαι, σε καργαλάνε τα πόδια σου τώρα. Ο διάολος έχει βάλει, έχει βάλει από κάτω καβούρια τώρα, καβούρια. Και σε καργαλάνε τα πόδια σου να φύγει, να φύγει, να φύγει. Έχει έργο, μην μα καθυστερήσει. Μην τραβήξει ομιλία παραπέρα. Χαθήκαμε θα χάσουμε το Σύριαλ, θα χάσουμε τη συνέχεια. Και τι είναι αυτό που θα είπα εκεί, η γλώσσα των παρανόμων. Τι θα ακούσεις ωφέλημα πράγματα θα ακούσεις. Θα ακούσεις θεόσταλτα πράγματα θα ακούσεις. Θα ακούσεις φωνή Αγίας Γραφής θα ακούσεις, τι θα ακούσεις όλες τις αχλαμάρες όλες τις χειδεολογίες όλες τις πορνοδιαθέσεις όλες τις πορνικές εικόνες θα τις εκεί επομένως τι σου αρέσει σου αρέσει να ακούς λόγια Θεού ή σου αρέσει η γλώσσα των παρανόμων άρα τι είσαι είσαι καλός ή κακός Βλέπετε ερωτήσεις κάνω, Έχουμε εσείς να με διαψεύδετε. μην ακούτε τι λέω. Εγώ λέω, λέω μιλάω, μιλάω, μιλάω υποθετικά και εσείς μακάρι να με διαψεύδετε, αδελφοί μου. Δεν θέλω να σας απογοητεύω. Μακάρι από αυτά που λέω να μην αισχύει τίποτα για σας. Ο κακός υπακούει γλώσσε παρανόμων. Και ο δίκαιος ού προσέχει χίλες οι ψευδές. Γιατί είναι Άγιος ο του Θεού άνθρωπος, γιατί. Γιατί δεν ενδιαφέρεται τι λένε οι κοσμικοί άνθρωποι. Για πήγαινε μες στο Άγιον Όρος να δούμε υπάρχει πουθένα τηλεόραση. Όχι, τι να την κάνουμε. Τι να την κάνει, την, καλω... την τηλεόραση ο Καλόγερος, να τον αποσπάει. Να έχει μέσα όλη τη γύμνια και τη συμφορά, για πήγε να δει, υπάρχει πουθενά ράδιο, και αν υπάρχει ένα ράδιο, μόνο σε έκτακτε περιπτώσει μπορεί να το χρησιμοποιήσουν. Εάν υπάρξει κανένα θέμα που θα απασχολήσει την εκκλησία, κανασιγούμενος τότε που θα κληθεί να δώσει μια απάντηση, πρέπει να ενημερωθεί ο άνθρωπο, βεβαίω. Μπαίνει η εφημερίδα στο Άγιον Όρο, για πήγαινε να δει. Μπαίνουν αυτά τα βρωμοπεριοδικά που κυκλοφορούν εδώ κάτω. Μπαίνουν. Για πήγαινε να δει. Τι είναι αυτά όλα, τι είναι. Η γλώσσα των παρανόμων είναι. Όλα αυτά τι είναι, όλα αυτά τι είναι. Δείχνουν όλα αυτά ότι δεν είμαστε κολλημένοι στο Θεό. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε τη γλώσσα του Θεού, τη γλώσσα της αλήθειας. Ο δίκαιος ού έχει χείλες οι ψευδές. Και γι' αυτό από το Άγιο Νόρος και από οπουδήποτε αλλού αυτά είναι κλεισμένα, έχουν αποκλειστεί αυτά έξω. Είδε κι εσύ να σου, δεν σου ταιριάζει. Αν ακούσεις, παράδειγμα, να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω. Αν ακούσεις ότι μέσα στα κελιά των καλογέρων υπάρχουν τηλεοράσει. Τι θα σου αρέσει αυτό. Γιατί δεν θα σου αρέσει. Γιατί ξέρεις ότι δεν ταιριάζει. Και αν δεν ταιριάζει το καλογέρο δεν ταιριάζει ούτε και σε σένα ταιριάζει. Σε κανένα δεν ταιριάζει. Πώς είναι δυνατόν να ταιριάξω το Χριστό με το διάολο. Πώς είναι δυνατόν να ταιριάξω το ψέμα με την αλήθεια. Γιατί είδες, είδες τι είπε, στον καλόγερο. Ο καλόγερος να έχει μέσα στο κελί να έχει τηλεόραση. Να βλέπει όλη αυτή την ξετσιποσιά, Όλη αυτή τη συφορά. Όλη αυτή την ανηθικότητα. Όλη αυτή τη φαυλότητα. Τι να την κάνει. Εσύ γιατί τη βλέπεις εξαιρίσαι στα δικά σου τα ματάκια τα δικά σου τα ματάκια δεν μολύνονται η δικιά σου η καρδία δεν μολύνεται ζύγει αδερφοί μου και το τι αξίζεις και το αν αξίζεις και το αν είσαι καλός γιατί έτσι έρχονται πολλοί και λένε στην εξομολόγηση καλός είμαι παππούλη δεν έχω κάνει τίποτα Άρε, κούνια που σε κούναγε. Άρε, μαύρε, για να έρθει ο κύριο μεθαύριο και να ανοίξει τα βιβλία μα, να δούμε ποιο θα είναι ο καλός μεθαύριο. Για να δούμε, κάποτε θυμάμαι ένας μου λέει: Είμαι ο καλύτερος άνθρωπος εδώ, μου λέει. Έβγα το καφενείο να ρωτήσεις μου λέει. Να μου πει το καφενείο, να μου πει το καφενείο περί της του ανθρώπου. Ο καλύτερο άνθρωπο μου λέει. Έβγα μου λέει: Ρώτα ποιον θες να πάω εγώ να ρωτήσω το καφενείο, να μάθω ποιος είναι ο καλύτερος. Βέβαια, δεν τους, δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους, δεν τους κατηγορώ. Οι άνθρωποι τόσα ξέρουνε, τόσα λένε. Τόσο. τόσο τους κόβει το ξεροκεφαλό τους. Mm. Αλλά, από την άλλη μεριά, για πάρε να δεις κατάντια, για πάρε να δεις κατάντια, να έχεις ως κριτήριο, να έχει το καφενείο, Ω κριτήριο της ποιότητός αυτού πρώτα πρώτα πρέπει να σε να ντρέπεσαι να κατεβάσω το ποιόν μου και να πω θα πει το καφενείο ποιος είμαι ή θα πει ο άλλος άνθρωπος ποιος είμαι μα δεν θα με κρίνει ο άλλος ο άνθρωπος ο Κύριος θα με κρίνει η γνώμη του Θεού με απασχολεί η κρίση του Θεού εκείνο είναι που με ξυπνάει και με κρατάει διαρκώ σε γρήγορση αν καθόμουν και εγώ να ακούσω τι λέει ο κόσμος για μένα α, είχα σωθεί από, από χρόνια, από μικρό παιδί έχω σωθεί εγώ mm. δεν κάθομαι να τον ακούσω γιατί τότε θα με παλαβώ, θα με τρελός άμα κάθομαι να ακούω τι λέει ο καθένας ο καθένας με κρίνει με το δικό του το κριτήριο, ο καθένας με κρίνει με, κρίνει με τη δική του την ανοησία εγώ θέλω να δω ο Κύριος τι ζητάει, ο Κύριος πώς θα με κρίνει Εκείνο την κρίση θέλω εκείνη η κρίση θα με απασχολήσει διότι εκείνη η κρίση θα με κρίνει όταν θα έρθει η ώρα να φτάσει η ψυχή μου μπροστά στα χέρια του για να κρυθεί γι' αυτό αδερφοί μου κλείστε τα αυτιά σας στο τι λέει ο κόσμος και να έχεις εδώ τη ζυγαριά έχεις σου δίνει ο Κύριος ένα σοβαρό ζύγι τι σου αρέσει να ακούς από κείνο εξαρτάται αν είσαι καλός ή κακός. Σου αρέσει η γλώσσα των παρανόμων ή σου αρέσουν τα χίλια που λένε την αλήθεια. Εκεί θα σταθούμε αδερφοί μου και εύχομαι να είμαστε εν στη μερίδα των εκλεκτών του Κυρίου, των εκλεκτών καρδιών του Κυρίου που ο Κύριος θα επιλέξει δια την βασιλεία του. Αμήν.